Αύριο η Αγία μας Εκκλησία μας υπενθυμίζει μία πτώση και για την οποία πτώση μας καλεί να θρηνήσουμε. Τρεις είναι οι μεγάλες πτώσεις για τις οποίες θρηνεί η Εκκλησία μας. Οι πρώτη πτώσει είναι οι πτώσει των αγγέλων Οι πτώσει του πρώτου τάγματος Του αιωσφορικού τάγματος Ο αιωσφόρος και το τάγμα του Ήσαν εκείνοι που πήγαιναν κοντά στο Θεό Γι' αυτό και «Εοσφόρος», «Εοσφόρος» σημαίνει εκείνος που φέρνει το φως, προανήγγειλε δηλαδή τον ερχομό του Θεού, προηγήτων του φωτός. Έπεσε εκείνος και έγινε ο διάβολος ο οποίος πλανά την οικουμένη. Για εκείνη την πτώση κλαίμε και θρηνούμε, διότι εξαιτίας του τάγματος εκείνου του αιωσφορικού ο κόσμος σήμερα βρίσκεται περισσότερο στην αμαρτία παρά στην αρετή. Οι δεύτερη πτώση είναι η πτώσει που εορτάζουμε αύριο. Είναι οι πτώσει του ανθρώπου. Είναι οι πτώσει του Αδάμ και της Σεύας. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο τέλειο. Τον έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' και καθ' του. Ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο που δημιουργήθηκε ήταν ένας μικρός Θεός. Τέλειος κατά πάντα. Αλλά είχε ένα ευαίσθητο σημείο και το ευαίσθητο σημείο του ήταν η ελευθερία του. Ο άνθρωπος επλάστηκε από τον Θεό ελεύθερος. Ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του. Ελεύθερος να κάνει το θέλημά του. Βεβαίως ο Θεός τον προειδοποίησε. Ο Θεός τον έχει καταστήσει υπεύθυνο. Αλλά βλέπετε ότι ο άνθρωπος δυστυχώς και μέχρι σήμερα συνεχίζει να κάνει κακή εκτίμηση της ελευθερίας του. Συνεχίζει να κάνει κακές επιλογές χάρη της ελευθερίας του. Εκεί λοιπόν στον παράδεισο της αγιότητας και της τελειότητα των ανθρώπων Εκεί ευρέθηκε ο διάβολος ο οποίος υπό την όψη του όφεως ο οποίος όφης το οποίον φίδει τότε δεν ήταν αυτό που ξέρουμε σήμερα αυτό το παγερό πράγμα το οποίον το βλέπεις και τρέμεις ο όφης ήταν το ομορφότερο πτηνό το ομορφότερο πουλί του παραδείσου ήταν οφης το οποίο φίδι τοτε δεν ηταν αυτο που ξερουμε σημερα αυτο το παγερο πραγμα το οποιον το βλεπεις και τρεμεις ο οφης ηταν το ομορφοτερο πτηνο το ομορφοτερο πουλι του παραδεισου ηταν Ό,τι ορεότερο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο επήγε ο διάβολος αυτό για να τραβήξει την προσοχή των πρωτοπλάστων. Διότι ο άνθρωπος τραβιέται από το όμορφο, τραβιέται από το ωραίο. Εκεί λοιπόν ήταν το μεγάλο εμπόδιο του ανθρώπου όπου ο διάβολος ήρθε να διαψεύσει τον Θεόν να παρουσιάσει τον Θεό ως ψεύτη. Και εκεί ακριβώς εππλανήθηκε ο άνθρωπος πρώτα η Εύα και μετά ο Αδάμ και έχουμε στη συνέχεια τη συντριβή τους, την πτώση τους, που μαζί με αυτούς κατρακύλησε δυστυχώς και όλο το ανθρώπινο γένος. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αμαρτία είναι μεταδοτική ασθένεια, Φυρονομική ασθένεια η αμαρτία περνάει από τον πατέρα στο γιο, από τη μάνα στην κόρη, από την κόρη στην εγγονή και ούτω καθεξής και έτσι έχει φτάσει και μέχρι σε μας. και αν ο άνθρωπος δεν βαπτιστεί ούε και αλλήμωνο αν πεθάνει αβάπτιστος διότι τότε έστω και αν δεν καταλαβαίνει τίποτα βαρύνεται όμως από το προβατορικό αμάρτημα αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη πτώση στην οποία θρηνεί αύριο η Εκκλησία μας. Θα ακούσετε αύριο το πρωί στην Εκκλησία, του ύμνους, ακριβώς αυτές, πώς να τα πούμε, πώς τα λένε αυτά που κάνουν οι γυναίκες παλαιά στα χωριά σε κηδείες, μυρολόγια. Θα ακούσετε λοιπόν πνευματικά μυρολόγια αύριο στην Εκκλησία. Είμαι ο Αδάμ, αλήμονο, λέει ο Αδάμ, πού βρέθηκα, πού ήμουν και πού βρέθηκα. Εκάθισεν Αδάμ απέναντι του παραδείσου και την ιδίαν γύμνοσιν ωρών οδύρετο. Έβλεπε που κατάντησε και έκλαιγε και θρηνούσε γιατί από απροσεξία του, από την ελευθερία του, από την παραπλάνηση από τη σύζυγό του, αλλά και από ιδία του ευθύνη, έχασε εκείνα τα οποία του είχε δώσει ο Θεός και τα οποία απολάμβανε μέσα στον παράδεισο. Αυτή είναι η δεύτερη πτώση. Και η τρίτη πτώση είναι οι πτώσει του Πάπα. Τρει πτώσει, τρινή Εκκλησία. Οι πτώσει του Πάπα που έφερε πλέον το σχίσμα στην Εκκλησία έκοψε την Εκκλησία στα δύο το 1054 τότε που επισήμως πλέον αφορίστηκε και αναθεματίστηκε η Καθολική Εκκλησία με πρώτον βεβαίως τον Πάπα. Αυτό λοιπόν εορτάζουμε αύριο και θέλω να πω επάνω σε αυτό ότι σήμερα κανονικά στους χριστιανούς θα έπρεπε να υπάρχουν πένθος και δάκρυα και όχι χαρά και όχι ξενύθια και όχι γλέντια και όχι αυτές οι εκδηλώσεις, οι αμαρτωλές οι οποίες δυστυχώς συμβαίνουν στην πόλη μας. Αλλά αυτό συμβαίνει διότι ακριβώς ο άνθρωπος έχασε τον προορισμό του, έχασε την πορεία του, απομακρύνθηκε από τον Θεόν, απεξαρτήστηκε από, το θε, από το χέρι του Θεού και ήταν επόμενο πλέον ο άνθρωπος να χαράξει μια δικιά του πορεία και κατευθύνοντος του διαβόλου γιατί άμα από τον Θεό ασφαλώς απλώνεις το χέρι σου κάπου αλλού. Όταν απομακρυνθείς από τον Θεόν τραβήξεις το χέρι σου από τον Θεόν Φυσικό το τρόπο και φυσικό το λόγο απλώνεις το χέρι σου κάπου αλλού, ζητάς κάποιον άλλον οδηγό. Δεν σου αρέσει ο Θεός και ασφαλώς το χέρι σου το πιάνει ο διάβολος. Και αυτός πλέον θα σε οδηγήσει σε αντίθετους δρόμους, σε λανθασμένες πορείες, σε πορείες καταστροφικές, οι οποίες πορείες ασφαλώς θα σε βγάλουν εντελώς από το πρόγραμμά σου, Εντελώς από τη χριστιανική πρόοδο την οποία σου εγγυάται το χέρι του Θεού. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω σχετικά με την αυριανή ημέρα, την ημέρα την τέταρτη Κυριακή κατά Ιράν από τις Κυριακές του τριοδίου και όπως έχετε υπόψη σας από την ερχόμενη Δευτέρα Μπαίνουμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Να σα πω και εδώ δύο λόγια Η Αγία Τεσσαρακοστή διακρίνεται από πολλά πράγματα Η Αγία Τεσσαρακοστή είναι όχι μόνο μία περίοδος νηστείας Αλλά έχει πολλά στοιχεία που τη συνθέτουν Η Αγία Τεσσαρακοστή προπάντων είναι περίοδος μετανοίας περίοδος κατανήξεως και περίοδος προετοιμασίας για να υποδεχτούμε τη μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου Η Αγία Τεσσαρακοστή βεβαίως βασικό στοιχείο της είναι και η νηστεία η νηστεία που πλέον είναι αυστηρά και η οποία έχει σκοπό όχι να τυραννίσει τον άνθρωπο, αλλά να δαμάσει τα πάθη του, να δαμάσει τις αδυναμίες του και τα ελαττωματά του. Διότι όταν μάθουμε τον εαυτό μας να πειθαρχεί τις απαιτήσει του Θεού και να σκληραίνουμε τη στάση μας απέναντί του, τότε ο άνθρωπος μπορεί ευκολότερα να πειθαρχήσει και στις εντολές του Θεού. Η νηστεία λοιπόν είναι αυστηρά. Όλη την εβδομάδα είναι νηστεία, είναι απόλυτος νηστεία, δηλαδή δεν τρώμε ούτε λάδι. Εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή που επιτρέπεται μόνον να τρώμε λαδερά φαγητά. Μη σας κάμπτει αυτό και μη σας προλαβαίνει να σας βάλει ο διάβολος στο λογισμό σας, ότι αυτά είναι δύσκολα πράγματα και ακατόρθωτα δεν το προσπαθήσατε αν το προσπαθήσετε, θα καταλάβετε ότι ο δρόμος αυτός είναι πολύ απλός και πολύ εύκολος θυμάμαι κάποτε ήρθαν δύο πνευματικοπαίδια μου τώρα πλέον τότε είχαν έρθει για πρώτη φορά και τους είπα για την ιστορία αυτή νέοι ναι, άνθρωποι ήσαν τους λέω κάντε αυτό, τους φάνηκε βουνό. Λέω προσπαθήστε το, αρχίστε το και αν δείτε ότι δεν τα καταφέρνετε πάρτε με ένα τηλέφωνο να χαλαρώσουμε λίγο την νηστεία. Ξεκίνησαν, δεν με πήραν τηλέφωνο. Όταν πέρασε πλέον το Πάσχα ήρθαν να με δουν πάλι και μου λένε πάτερ θα θέλαμε να κάνουμε άλλη μια αν μας δίνεις την άδεια, έστω και τώρα που επιτρέπει η Εκκλησία τα πάντα, εμείς είδαμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, άλλωστε χρωστάμε πολλά στο Θεό τόσο καιρό που είμαστε μακριά Του, γι' αυτό δώσμας στην την άδεια να κάνουμε άλλη μία σαρακοστή, δικιά μας σαρακοστή, χωρίς λάδι. Και αν θυμάμαι καλά, την έκανα. Δεν είναι λοιπόν κάτι το τρομακτικό, κάτι το φοβερό. Βεβαίω είναι μία κόντρα. Στην εποχή που μας τα δίνει όλα. Στην εποχή που δεν μας τηρεί τίποτα. Είναι ένα φρένο, μέσα σε αυτή τη δύσκολη εποχή, που έχουμε μάθει να τα ζητάμε όλα και να τα θέλουμε όλα αλλά και να τα έχουμε όλα. Αλλά αυτό είναι ο χριστιανός. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Να μάθουμε εκεί που τα έχουμε όλα να μπορούμε και να τα στερούμε όλα. Α τα έχουμε όλα. Αυτός είναι ο χριστιανός και έτσι πρέπει να κινείται ο χριστιανός ας τα έχει να μάθει να τα κόβει από μόνος του από πάνω του και να τα απαγορεύει μόνος του στον εαυτό του αυτή είναι η νηστεία λοιπόν την οποία καλούμε θα να κάνουμε από τη Δευτέρα μέχρι και το Μέγα Σάββατο και τώρα να σας θυμίσω αυτά τα οποία είπαμε προχτές στην ερμηνεία του δεκάτου στίχου του δεκάτου ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος. Και εκεί ο στίχος μας μίλησε για τον πλούτο. Σας είπα και προχθές και θα σας το επαναλάβω ο πλούτος δεν είναι αμάρτημα. Δεν είναι κακό. Κακή εκτίμηση έχουμε κάνει εμείς. Οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο πλούτος στα λεφτά είναι του σατανά. Δεν είναι του σατανά. Αν ήταν του σατανά ο Χριστός δεν θα είχε πάνω του, μάλλον μέσα στην ομάδα του, δεν θα είχε χρήματα. Όμως ξέρουμε ότι ο Ιούδας ήταν εκείνος που κρατούσε το ταμείο των μαθητών του Χριστού. Ξέρουμε ότι οι μαθητέ του Χριστού είχαν χρήματα. Παρότι ο Κύριος θα μπορούσε θαυματουργικά να τους λύνει τις οποιασδήποτε ανάγκες που θα είχαν σαν άνθρωποι. Όμως ο Κύριος ήθελε να υπάρχουν χρήματα κοντά του, ακριβώς για να μας δίνει να καταλαβαίνουμε ότι τα χρήματα δεν είναι αμαρτία. Όμως ποιο είναι αμαρτία. Γιατί εδώ κάπου βρίσκεται μια αμαρτία. Είναι το κόλλημα στα χρήματα. Αν κατηγορήθηκε ο Ιούδας, δεν κατηγορήθηκε γιατί κρατούσε το ταμείο, αλλά κατηγορήθηκε γιατί κόλλησε η καρδιά του επάνω στα λεφτά. Εξαρτήθηκε από τα λεφτά. Έγινε δούλος των χρημάτων. Αν κατηγορήθηκε ο Ιούδας, ήταν διότι για 30 αργίλια επούλησε τον Χριστό. Εκείνο ήταν το λάθος του Ιούδα, όχι διότι ήταν ο ταμίας της ομάδας του Κυρίου. Επομένως, τα χρήματα δεν είναι αμάρτημα. Ακόμα και πολλά αν έχεις, ακόμα και αν είσαι πλουτος δεν είναι αμάρτημα. Το αμάρτημα ξέρει ποιο είναι. Μην κολλήσεις επάνω σε αυτά. Μην γίνεις δούλος τους. Αντί να είναι ο πλούτος δούλος δικό σου, να είσαι εσύ δούλος του πλούτου σου. Εκείνο είναι το μεγάλο λάθος. Εκείνο κατηγόρησε ο Κύριος. Και επειδή είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να γίνει δούλος του πλούτου του, Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι δύσκολα πλούσιος εισέλευεται εις την Βασιλεία του Θεού. Δύσκολα ο πλούσιος, ο πλούσιο πλούσιος, και όταν λέει πλούσιος, δεν εννοεί αυτόν που έχει μόνο τα εκατομμύρια, εννοεί τον κάθε ένα που έχει κολλημένη την καρδιά του επάνω στον πλούτο του. Αυτός είναι ο κατηγορούμενος πλούσιος εδώ. Και εδώ για να πούμε την αλήθεια τέτοιοι πλούσιοι είμαστε όλοι μα θα μου πείτε παππούλια εμεί δεν έχουμε πολλά λεφτά εγώ δεν σε ρώτησα αν έχεις πολλά λεφτά εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο εκείνο που σε αποσχολεί κάθε μέρα τι είναι τα λεφτά σου δεν είναι άρα δεν σε απασχόλησε ποτέ παράδειγμα αν θα κάνει σωστά την προσευχή σου αν θα μιλήσει σωστά με τον Θεό δεν σε απασχολεί αύριο αν θα πας στην εκκλησία. Δεν σε καίει και πάρα πολύ αν θα πας να κοινωνήσεις ή όχι. Εκείνο που σε καίει είναι αν τη Δευτέρα θα πάρεις τη σύνταξη. Και αν δεν έρθει η σύνταξη κοντεύει να πεθάνεις από το φόβο και από τον τρόμο σου. Εκείνο είναι το αμάρτημα. Το κόλλημα είναι το αμάρτημα. Η εξάρτησή μας είναι το αμάρτημα. Εκείνο το οποίο δυστυχώ όσο και αν φωνάζει ο Κύριος, δεν θελήσαμε ποτέ να το διώξουμε από πάνω μας. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας είπε ότι ο πλούτος έχει αυτό το κακό. Δεν είναι κακός, αλλά έχει αυτό το κίνδυνο το μεγάλο. Να κολλάει δυστυχώς από τους περισσότερους ανθρώπους να κολλάει η καρδιά τους επάνω σε αυτόν. Και όπως θυμάστε σας έδειξα πλουσίους, οι οποίοι όμως είχαν απεξαρτηθεί από τα χρήματά τους. Πλούσιος ο Αβραάμ, που όταν ο Κύριος του είπε φύγε. Πάρε το ραβδί σου και τη γυναίκα σου και φύγε. Αυτός αμέσως ερώτησε, πού θα πάω Κύριο. Δεν ρώτησε πώς θα κουβαλήσω όλη μου την περιουσία κοντά μου. Απλώς αμέσως πειθαρχημένο στο θέλημα του Θεού ρωτάει πού πρέπει να πάει, έτοιμος να φύγει όπως και έφυγε. Και βεβαίως εκεί που πήγε ο Θεός του έδωσε άλλα γιατί ο Θεός είναι ο πλούτος και όποιος κρέμεται από τον Θεόν ο Θεός δεν πρόκειται να τον αφήσει. Τεράστια περιουσία, περιουσία είχε ο Αβραάμ και όμως την άφησε όλη. Όπως τεράστια περιουσία είχε και ο Ιώβ, ο άλλος πλούσιος της Παλαιάς Διαθήκης. Που όμως όπως θυμάστε δεν το είχε σε τίποτα όταν την έχασε αυτή την περιουσία μέσα σε μια ώρα, λιγότερο από μια ώρα. Έχασε την περιουσία αυτή, την τεράστια. Ακόμα μέσα σε αυτή την περιουσία έχασε και τα παιδιά του, δέκα παιδιά εκείνο που ήθελε να πει και να εκφράσει ήταν ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν απεξαρτημένος από όλα αυτά τα υλικά αγαθά και τι είπε ο Θεός μου τα έδωσε ο Θεός μου τα πήρε ας είναι το όνομα Κυρίου ευλογημένο ή το όνομα, αυτό που ακούμε κάθε Κυριακή αυτό που ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νυν και έως του αιώνα γιατί δεν μιλάει αυτό. Ακούω. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως το αιώνος. Και υπάρχουν και άλλοι πλούσιοι μέσα στους αιώνες οι οποίοι δεν το είχαν σε τίποτα να αδιαφορήσουν για τα όσα είχαν. Πλούσιος ο Δαβίδ, πλούσιος ο Σολομών. Πλούσιος στην Καινή Διαθήκη βασιλείς, βασίλισσες, οι οποίες αγίασαν, διότι ακριβώς είχαν απεξαρτηθεί από τα λεφτά. Διότι ο Θεός δεν σε θέλει φτωχό, σε θέλει απεξαρτημένο. Ο Θεός δεν σε θέλει φτωχό, σε θέλει να μην είσαι κολλημένος και το μυαλό σου να είναι διαρκώς να περιστρέφεται εάν παίρνει 300 και αν θα μας κόψουν τίποτα και θα μας τα πάνε 250 και αν θα, θα τα αυξήσουν και θα πάνε 350 και ούτω καθεξής ο Κύριος μας είπε μια φοβερή κουβέντα εγώ ταΐζω τα πετινά του γρανού εγώ ταΐζω τα ζώα εγώ τρέφω την κτίση εσένα τον άνθρωπο θα σε αφήσω αλλά βλέπετε δυστυχώ. Εμείς πάντοτε θέλουμε να κάνουμε τον εξυπνάκια μπροστά στον Θεό και αδιαφορούμε για τα λόγια Του. Αυτά είπαμε προχτέ το περασμένο Σάββατο σε σχέση με το 10 στίχο επαναλαμβάνω του 19ου κεφαλαίου. Και προχωράμε πάλι σε σχέση με τον πλούτο και ο 11ο στίχος Ελεήμων Ανήρ μακροθυμί το δεκάφημα αυτού επέρχεται παρανόμης τι λένε εδώ τα λόγια τα λόγια αυτά, τα φοβερά λόγια Θα σας τα δώσω να τα καταλάβετε Με ένα παράδειγμα Κάποτε Αυτό είναι πραγματικό παράδειγμα Το έχω ξαναπεί παλιότερα. Κάποτε ένας πατέρας πεθαίνοντα άφησε στα πέντε παιδιά του, πέντε αγόρια, άφησε μία τεράστια περιουσία. Ο ένας από τα αγόρια του ήταν άνθρωπος του Θεού. Οι άλλοι τέσσερις ήταν κοσμικοί άνθρωποι. ο άνθρωπος του Θεού ήταν σχετικά πτωχός πολύ άνθρωπο και διεκρίνεται για την ελεημοσύνη του έκανε πολλές ελεημοσύνες όταν οι άλλοι τέσσερις ευρύκαν τη διαθήκη του πατέρα τους ότι τους αφήνει όλη αυτή την τεράστια περιουσία ενημέρωσαν βέβαια και τον μικρότερο τον, μάλλον τον αδελφό τους αυτόν τον χριστιανό αδελφό του. και εκεί επάνω που χωρίζαν την περιουσία κοίταξαν να τον αδικήσουν εσκέπταταν ότι ε άνθρωπος του Θεού είναι «Κακομήρης είναι, χαζούλης είναι, δεν πρόκειται αυτός να μας πάει σε δικαστήρια, δεν πρόκειται αυτός να διεκδικήσει το δίκαιο του, δεν βαριέσαι, άστο να το κλέψουμε». Εκείνος ο άνθρωπος του Θεού δεν ανακατεύτηκε καθόλου στη διανομή της περιουσίας. Εχώρισαν αυτοί όπως ήθελαν την περιουσία, πήραν αυτοί οι τέσσερις τα καλύτερα κομμάτια και άφησαν στο χριστιανό αδελφό τους το χειρότερο κατά την εκτίμησή τους κομμάτι. Ένα κομμάτι κοντά στη θάλασσα, το οποίο δεν ήταν καθόλου αξιοποιήσιμο. Η γυναίκα του, του χριστιανού και τα παιδιά του έβλεπαν την αδικία, του φώναζαν διαμαρτύροντο... Αλλά αυτός του έλεγε ότι αφήστε, εγώ έχω το δικηγόρο μου. Ποιος είναι ο δικηγόρος? Ο δικηγόρος μου είναι ο Θεός. Αυτός βλέπει και ξέρει. Μην αγησυχείτε. Να πεινάσουμε δεν πρόκειται. Δύσκολα όπως και αν το κάνουμε, δύσκολα όντως, αλλά δεν πρόκειται να μείνουμε χωρίς φαγητό, θα σας τα παρέχω όλα. Όντως, προχωρώγαν δύσκολα. Οι άλλοι γελούσαν και χαίρονταν στην πλάτη του κορόιδου. Όμως, το έχουμε πει πολλές φορές, η ζωή είναι ρόδα, γυρίζει. Καλύτερα γελάει, όπως λέει και η γιαγιά εδώ, εκείνος που γελάει τελευταίος. Σήμερα είσαι πάνω, η ρόδα γυρίζει και έρχεσαι από κάτω. Και αυτό πολλές φορές γίνεται σε χρόνο αστραπή, χωρίς να το καταλάβεις. Έτσι συνέβη και εδώ. Ο Θεός δεν το έξε τίποτα. Αν θέλει να βοηθήσει κάποιον να γυρίσει τον κόσμο ολοκληρον ανάποδα. Και εδώ κάνω μια παρέκβαση. Θυμάστε τότε που σας έλεγα προσεύχεστε για τον νέο Μητροπολίτη που θα μας έστελναν. Είχα πολύ κακές πληροφορίες. Και οι δικές σας οι προσευχές έκαναν το θαύμα τότε. Ένα συνάδελφος που με άκουγε σε ένα άλλο κήρυγμα που πήγαινα ένας ιερέας άδελφος μου έλεγε «Παππούλι, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Τι προσευχέ μας δες». Και ήταν και παπάς. Του λέω ειδικά εσύ» δεν έπρεπε να μιλάς έτσι. Ειδικά εσύ που είσαι παπάς». Να μη είσαι τα πολυλογώ. τότε, θυμάστε τι έγινε, πώς ανετράπησαν τα πράγματα, τα σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν όλα, για να έρθει εδώ στην Πάτρα αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος που έχει έρθει για τον οποίον χαίρεται η πόλη μας και χαίρεται όλο το πίμνιο και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το δώρο που μας έκανε. Και στη συνέχεια να σας πω και το τέλος είδα αυτό τον ιερέα ο οποίος με κλάματα ήρθε και μου είπε «Χαίρομαι την πίστη σου, ποτέ δεν περίμενα να γίνει αυτή η ανατροπή». Και όμως... Βλέπετε ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει και δεν παρακούει τις προσευχές των πιστών Του. Να συνεχίσω όμως. Εγύρισαν τα πράγματα. Εγύρισε η ρόδα. Και εκείνο το κομμάτι το οποίο είχαν δώσει για να αδικήσουν τον αδελφό τους... Ψαφνικά με ένα νόμο του κράτους επήρε τεράστια αξία. Εδώθη άδεια οικοδόμησης. Και τότε βρέθηκε ένας μεγάλος επιχειρηματίας ο οποίος έδινε όσα όσα για να το πάρει. Γιατί ήθελε να φτιάξει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Πράγματι, τον κάλεσε τον φτωχό αυτόν άνθρωπο Κυριολεκτικά τον χρήσωσε προκειμένου να πάρει το κομμάτι εκείνο που για τους αδερφούς του κάποτε ήταν άχρηστο να το πάρει να το αγοράσει, να φτιάξει τις δουλειές του και τότε ξαφνικά από το πουθενά, από το μηδέν που βρισκόταν ο φτωχός άνθρωπος ξαφνικά έγινε ζάπλουτος. Τα δε κομμάτια που είχαν πάρει, τα καλύτερα κομμάτια που είχαν πάρει τα αδέρφια του μέσα στα δάση, φανταζόμενοι ότι μπορούν να φτιάξουν βίλες και οτιδήποτε άλλο, με τις φωτιές, γιατί σας λέω είναι πραγματικά αυτά που σας λέω με τις φωτιές που έπιαναν τότε και που πιάνουν κάθε καλοκαίρι, όλες εκείνες οι περιοχές αχριστεύτηκαν, όλα εκείνα τα σπίτια που είχαν φτιάξει είχαν καεί και δεν είχε μείνει φλούδα. Το αποτέλεσμα θέλετε να του μάθετε. Επήγαν και οι τέσσερις και ζητούσαν βοήθεια από τον πέμπτο αδελφό τους. Και αναγκάστηκαν να ομολογήσουν την αδικία την οποία του είχαν κάνει. Που θέλω να καταλήξω. Σε αυτό το οποίο διάβασα προηγμένως. Όταν είσαι ελεήμων, όταν ξέρεις να δίνεις, όταν ξέρεις να πονάς το συνανθρωπό σου, όταν ξέρεις να ζεις το πρόβλημά του, όταν ξέρεις να βλέπεις τον άλλον όχι σαν άλλον, αλλά σαν αδελφό σου, σαν τον ίδιο τον εαυτό σου, τότε να ξέρεις ότι ο Θεός είναι δίπλα και βλέπει. Είναι κοντά σου, είναι μέσα σου και ξέρει πως ενεργείς και γι' αυτό δεν πρόκειται να σου αποστερήσει τίποτα. Ελεήμονα γύρ μακροθυμί λέγει το Ιερό Κείμενο. Όταν κάποιος δίνει ελεημοσύνες ξέρετε υπάρχουν τα φρένα που είπαμε προηγουμένως υπάρχουν οι αναποδιές και οι αναποδιές είναι οι ίδιοι οι δικοί του άνθρωποι θα φωνάξει η γυναίκα θα φωνάξει το παιδί τι δίνεις και δίνεις θα τελειώσουν δεν θα έχουμε να φάμε μην ανησυχείς και μην ανησυχείς γιατί ο ελεήμων έχει τον νου του στο δικηγόρο του και ο δικηγόρος του είναι ο Κύριος και ο Κύριος δεν θα τον αφήσει. Ξέρετε ένα λάθος αδερφοί μου που κάνουμε, ξέρετε ποιο είναι το λάθος μας. Εμείς λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό. Πιστεύω. Αλλά για μας όλους, ίσως για τους περισσότερους, ο Θεός είναι, έτσι νομίζω, έτσι το βλέπω, είναι μια ουτοπία, μια ιδέα. Ιδέα, δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ναι. Εγώ θα σας πω, θα σας πω μια μία ικασία. αν υποθέσουμε ότι το πιστέψουμε όλοι ότι ο Κύριος είναι εκείνος που χορηγεί τα πάντα Κύριε. μη μιλάς γεγιά μη μιλάς Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι πραγματικό πρόσωπο ο Κύριος και είναι και ότι έχει και μπορεί να μας χορηγεί τα πάντα και α υποθέσουμε ότι τον βλέπαμε μπροστά μας. Γιατί τώρα βλέπεις μα τρώει αγωνία ότι δεν τον βλέπουμε. Θα το είχε σε τίποτα να δώσεις σε κάποιον 100 ευρώ τη στιγμή που θα βλέπεις τον Θεό και να σου λέει μην ανησυχείς. Εγώ είμαι εδώ. Να τον βλέπεις με τα μάτια σου. Θα το είχε σε τίποτα να δώσει 100 ευρώ. Να δώσει 200 ευρώ και περισσότερα ευρώ. Όταν θα σου έλεγε ο Κύριος ότι εμένα με βλέπεις εδώ, εγώ θα στα δώσω πίσω, με φοβάσαι. Εδώ είμαι εγώ. Εφόσον πιστεύουμε στον Θεό και θα τον βλέπαμε και μπροστά μας, είμαι βέβαιος ότι όλοι μας θα δίναμε. Τώρα γιατί δεν δίνεις Τώρα γιατί τρέμει το χέρι σου Τώρα γιατί Η τσέπη σου έχει καβούρια Γιατί Απλά γιατί δεν βλέπεις το Θεό Και φοβάσαι μέσα σου και λες Άρα για υπάρχει Άρα για αυτά που λέει η Αγία Γραφή Θα μου τα δώσει Αυτά που του δίνω, Αυτά που δίνω θα μου τα δώσει Βρε είναι υποσχέσεις Και υπόσχεση του Θεού σημαίνει νόμος ακατάλλητος τι λέει η Αγία Γραφή? ο Κύριος λέει είναι πιστός εν της λόγη αυτού Οτι έχει πει δηλαδή είναι αξιόπιστος θα το κάνει αυτό που σου έχει πει και θέλετε να σας πω κάτι είμαι 20 χρόνια πνευματικός από τα παιδιά μου είναι πολύ στενά μου πολύ στενά πραγματικά τα αισθάνομαι παιδιά μου και είναι παιδιά μου και αυτά μαρτυρούν και εγώ σας μαρτυρώ ότι είδα ανθρώπους πραγματικά να κάνουν την ελαημοσύνη βασική τους εργασία να μην σκέπτονται τι έμεινε και αν θα μείνει και όμως ο Θεός δεν τους άφησε έτσι και όμως ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε και όμως ο Θεός μέσα σε αυτή την δρομερή κρίση την οικονομική κρίση εκείνοι που κρατούν τα πορτοφόλια τους με φόβο και με τρόμο μην αδειάσουν δυστυχώς αδειάζουν και εκείνων των ελεϊβόνων ανθρώπων είναι πάντοτε γεμάτο και θα είναι γεμάτα γιατί ο Θεός Συγγνώμη για τη φράση μου που θα πω, δεν κολλώνει στην κρίση. Για τον Θεό η κρίση δεν είναι τίποτα. Ο Θεός το απέδειξε και το αποδεικνύει πάντοτε ότι είναι υπεράνω ανθρωπίνων κρίσεων και γυρίζει τη ρόδα όποτε εκείνος θέλει και τότε πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν αλλά οι εξητούντε των Κύριων το λατωθήσονται παντός αγαθούν. Και οι εξητούντε των Κύριων είναι οι εξητούντε των αδελφό τους. Οι εξητούντες των Κύριων είναι οι ελεήμονες. Εκείνοι οι οποίοι ξέρουν να βλέπουν πέρα από τη μύτη τους και πέρα από το σπίτι τους και πέρα από τον εαυτό τους και πέρα από την οικογενειά τους και πέρα από τα παιδιά τους να βλέπουν και τα παιδιά του γείτονα, τα φτωχόπετα, τα ξυπόλυτα που και εκείνα έχουν ανάγκη να φάνε στο παράδειγμα που σας είπα προηγμένος έρχεται να επιβεβαιώσει η συνέχεια το κάφημα λέει του ελεήμωνος ξέρεις ποιο είναι όταν επέρχεται παρανόμης όταν ξαφνικά δηλαδή ο ελεήμον που τον κορόιλευαν βανει παρανόμοι ότι θα χάσει ότι θα ζημιωθεί Έρχεται η ώρα που αυτοί οι παράνομοι πάνε να ζητήσουν ελεημοσύνη από τον ελεήμονα. Όπως έκαναν τα αδέρφια αυτού του, του πτωχού ανθρώπου, του χριστιανού ανθρώπου που είχε πάντοτε γυρισμένη την ελπίδα του στο Θεό. Ο ελεήμων είναι ο άνθρωπος που τον νομίζουν κακομύριοι. Αλλά σας είπα πριν από μερικά μαθήματα κάτι. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Ο ελεήμον δεν θα χαθεί. Εκείνοι που φύλαξαν τα λεφτά τους και κόλλησαν την καρδιά τους επάνω στα λεφτά τους, εκείνοι θα ζημιωθούν, εκείνοι θα χαθούν, εκείνοι δεν θα έχουν που την κεφαλή κλείνε. Αλλά εκείνο που μας λείπει αδελφή μου είναι η πίστη δυστυχώ. Η πίστης, που δυστυχώς σήμερα ειδικά έχει γίνει μόνο πίστη στα χαρτιά. Πίστη μόνον, μόνον πού, στην ταυτότητα. Και... Θυμάστε που δώσαμε αγώνα, αγώνα, πριν από λίγο καιρό, πριν από δύο-τρία χρόνια, πέντε πόσα ήταν, να υπογράψουμε, να μην φύγει η πίστη μας από την ταυτότητα να μην φύγει. Θυμάστε εγώ τότε διαφώνησα, Βεβαίω υπέγραψα, αφού ήταν εντολή της Εκκλησίας, υπέγραψα και εγώ τότε. Αλλά διαφώνησα και διαφωνώ, ακόμα διαφωνώ. Γιατί, ναι, ας είναι και στην ταυτότητα, δεν με μένα. εμένα. Με να με να είσαι χριστιανός εδώ, ορθόδοξος εδώ μέσα, εδώ στην καρδιά σου να είσαι ορθόδοξος. Να είσαι ορθόδοξος και να το πιστεύει. Όχι να μην σβήσουμε το όνομα από την ταυτότητα. Πιάματο σβήνανε και τι θα γινόταν, δηλαδή. Αν πα του χριστιανού, του μετανάστε, του Ορθόδοξου που είναι στην Αυστραλία, που είναι στη Γερμανία, που είναι στην Αμερική, που έχω πάει και του έχω δει, κανένα η ταυτότητα δεν γράφει ο Ορθόδοξο. Δεν του ενδιαφέρει άλλωστε εκεί στι χώρε εκείνε αν είναι Ορθόδοξο ή δεν είναι. Λοιπόν έπαψαν να είναι Ορθόδοξοι. Σα είπα, ναι, να φαίνεται εντάξει, συμφωνώ. Αλλά πιάσαμε την ουρά. Και δεν πιάναμε την ουσία. Πιάσαμε την ταυτότητα και δεν πιάσαμε το εδώ μέσα τι γίνεται. Εδώ. Διότι εδώ είναι η ορθοδοξία, δεν είναι στο χαρτί. Και σα ερωτώ: 10 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε, που ακόμα που υπάρχουν ακόμα οι παλαιέ ταυτότητε, πόσοι, πόσοι αναγράφονται Ορθόδοξοι και παλιότερα που αναγράφονταν και οι 10 εκατομμύρια λέγονταν Ορθόδοξοι, πώ ήσαν στην πραγματικότητα. Πείτε μου πώ είσαστε στην πραγματικότητα. Πόσοι πηγαίνουν εκκλησία κάθε Κυριακή. Σε κάλο που έγινε ούτε το 1% σε όλη την Ελλάδα. Ούτε το 1%. Να του βράσω αυτού του Ορθοδόξους. Να του δράσω. Αυτή την Ορθοδοξία θέλουν. Αυτή λοιπόν είναι η Ορθοδοξία την οποία θέλουν να πενέψουν ότι είμαστε 10 εκατομμύρια Ορθόδοξοι ταυτότητα. Το λοιπόν μακροθυμεί αλλά θα έρθει η ώρα που θα καυχηθεί όταν θα δει εκείνον που τον κορότευε να έρθει να ζητάει ελεημοσύνη Θα Σας πω και κάτι άλλο. Πριν προχωρήσω στον άλλο στίχο παρότι η ώρα μου με κυνηγάει λίγο θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα ακόμα παράδειγμα. Συνέβη τώρα, τελευταία. Εκεί που εξομολογούσα στην σα κάποια μέρα Ήρθε κάποιος άγνωστος για μένα μου λέει παπούλι δεν με ξέρεις Του λέω όντω, λέω δεν σε γνωρίζω Μου θα σου πω Εγώ μου λέει κάποτε άκουσα μια ομιλία σου στο ράδιο με στρίμωγανε γυναίκα μου να έρθεις να ακούσεις να ακούσεις να ακούσεις παλιά θυμάστε που μετέδε το ράδιο της ομιλίας μου κάθε Τετάρτη κάσα μου λέει και εγώ μια φορά έτσι να τη κάνω το χαρτί, άκουσα μια ομιλία και ήσταν το θέμα για την ελεημοσύνη εγώ μου λέει που με βλέπεις είμαι επιχειρηματίας ούτε θέλησα να μάθω το όνομά του ούτε τίποτα είμαι επιχειρηματίας μου λέει. τότε μου λέει η επιχειρησή μου ήταν στις δόξες τη άκουγα για ελεημοσύνη και μέσα μου εγώ έλεγα στον εαυτό μου ρε τι βλακίες λέει τούτος εδώ ρε τι ηλίθιότητες να δώσω εγώ τα λεφτά μου στο φτωχό και θυμάμαι λέει τότε είπες μια κουβέντα αυτό που το λέω πολλές φορές ότι ρόδα είναι και γυρίζει τον πιάσαν τα κλάματα χωρίς ντροπή μου άπλωσε το χέρι και μου λέει να μου δώσει τίποτα του λέω τι είπες να σου δώσω μέσα στα κλαματά του μου έλεγε, για μένα γύρισε η ρόδα. Έκλεισε η επιχείρησή με την πτώχευση, με την οικονομική κρίση και τώρα είμαι επί κρεμάμενος. Έχεις να μου δώσει 10 ευρώ να πάω ένα Δεν έχω να φάω το βράδυ. Τον να δεν τον αφήνει ο Θεός. Εκείνο όμως που σφίγεται επάνω στα εκατομμυριά του μην τα χάσει θα τα χάσει. Και θα τα χάσει, χάσει με κρότο για να γελιοποιηθεί. Αυτός τουλάχιστον είχε το φιλότιμο να αφήνει να αποκαλυφθεί μόνος του και να μπει ποιος ήτανε. Παρότι αυτό που έκανε ήταν ντροπή για αυτόν και όμως το έκανε και όπως είμαι βέβαιος πιστεύω ότι θα γίνεται σε πολλούς άλλους κάτι παρόμοιο. και τότε με το χρηματιστήριο θυμηθείτε πόσοι έχασαν Πώς εκατομμύρια εκατομμύρια εκατομμύρια Αυτοκτόνησαν άνθρωποι, κλείσανε σπίτια χωρίσανε οικογένειες γιατί βλέπεις στο μυαλό μας το έχουμε στα λεφτά να αυξήσουμε, να αυξήσουμε τα κέρδη μας να λοιπόν που τα έχασες τα κέρδη σου Άντε λοιπόν τώρα να δούμε Να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω Βασιλέως απειλεί Ο μία βρυγμό λέοντος δρόσο περδεδρόσος επιχόρτο Ούτος το ηλαρών αυτού Μιλάει για τον βασιλιά το βασιλιά τη εποχής εκεί Τότε ξέρετε οι βασιλείς ήτανε... Είχαν όλοι την εξουσία Στα χέρια τους Δεν υπήρχαν δικαστικοί Δεν υπήρχαν αστυνόμοι Δεν υπήρχαν τίποτα Ο στρατός ήταν όλος του βασιλιά Συλλαμβάνεται κάποιο, Δεν χρειάζεται να δικαστεί στο δικαστήριο Ό,τι έλεγε ο Ιστάνατον, ιστάνατον, εκείνη την ώρα έβγαζε ο σπεκουλάτορας, έβγαζε το σπαθί του, κόβε το κεφάλι επιτόπι. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Τι λέει εδώ. Θύμωσε ο βασιλιάς, κρυφτείτε. Σαν να το λιοντάρι. Και όταν βριχάτε το λιοντάρι, τα ζώα όλα... Τώρα έχουμε και τις τηλεοράσεις που τα βλέπουμε. Βλέπεις το ζώο αμέσως κρύβεται, μπαίνει στη φωλιά του μέσα. Τρόμος και φόβος. Η απειλή του λιονταριού. Χαλάρωσε ο Βασιλιά. Είναι ήρεμος, είναι γλυκός. Μπορεί να το πλησιάσει, τότε ως περδρός, ως όπω πέφτει η δροσιά στο κορτάρι, έτσι είναι η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος όταν έχει ένα βασιλιά ο οποίος τον αντιμετωπίζει με χαλαρότητα και με αγάπη εγώ όμως αδελφοί μου αυτό το, αυτό το λόγο αυτό το χωρίο της Αγίας Γραφής θα το τραβήξω λίγο και θα πάρω το Χριστό βασιλιά και θα πάρω όλους εμάς από κάτω Ξέρεις ο Χριστός, ο βασιλιάς, το ακούσαμε προχθές. Δεν θυμώνει βέβαια, αλλά είναι δίκαιος. Και όταν ακούς δίκαιος το Θεό, τότε θεώρησε το βρυγμό λέοντος. Όταν ακούς ότι ο Θεός είναι δίκαιος και μάλιστα στο δικαστήριό του θα έχει την απόλυτη δικαιοσύνη, μην είσαι τόσο αναπαυμένος, μην είσαι τόσο ήρεμος. Από το δικαστήριο εκείνο θα περάσουμε όλοι. Το ακούσαμε την περασμένη Κυριακή. Από το δικαστήριο εκείνο δεν θα γλιτώσει ούτε ένας. Για εκείνη την ώρα, για εκείνη την ώρα σου εύχομαι όχι να τρέμεις βέβαια, αλλά πάντοτε να ανησυχεί. να έχεις τον νου εκείνο το δικαστήριο. Εδώ στον κόσμο αυτό βλέπεις ότι ο Κύριος δεν εφαρμόζει τη δικαιοσύνη Εδώ ο Κύριος είναι η κτήρμων και ελεήμων Είναι δρόσο ως επιχόρτο το όνομα του Χριστού και χαίρεσαι Και θέλεις να σου πω κάτι Ακόμα και οι άθεοι και οι άπιστοι που ακούνε το όνομα του Θεού Και εκείνοι χαίρονται Και ξέρεις γιατί χαίρονται Γιατί ξέρουν ότι ο Θεός για αυτά που κάνουν δεν θα τους εκδικηθεί Και είναι αλήθεια αυτό Και δεν εκδικείται ο Θεός αλλά εκείνου, εκείνοι κάνουν το μεγάλο λάθος. Δεν ανησυχούν για την ημέρα της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν ανησυχούν για την ημέρα της κρίσεως. Εδώ όντως ο Κύριος δεν φοβίζει κανέναν. Δεν φοβίζει. Τον βλαστιμάς τον βρίζεις, τον εσχρολογείς, τον βλαστημείς, τον κατηγορείς, τον εμπέζεις. Μετά να περάσετε από εδώ, τώρα, τώρα που το θυμήθηκα. να σα δείξω μια εικόνα. Σας δείξω μια εικόνα. Μετά να έρθείτε από εδώ να σας δείξω μια εικόνα. Κάποιος φωτογράφησε το Άγιο Φως. Που βγαίνει στο Πανάγιο Τάφο κάτω. Ελάτε από εδώ να το δείτε. Ελάτε από εδώ να το δείτε. Το βρήκα μέσα στο ίντερνετ. Το βρήκα στο ίντερνετ και θα σας πω εκ των προωτέρων κάτι. Ένα θαύμα φοβερό. Το βρήκα σε μια σελίδα και έδινε το δικαίωμα η σελίδα αυτή από κάτω να γράψουν κάποιοι τις απόψεις τους. Στα 500 άτομα που γράφανε τα 490 βλαστημούσανε. Θα το δείτε το θαύμα σε λίγο που θα έρθείτε εδώ. Όχι. Δεν οργίζεται το Θεός. Μήπως νομίζεις ότι η βλαστήμια θα κάνει τίποτα κακό στο Θεό στο κεφάλι που θα γυρίσει η απειλή για αυτούς είναι δεν είναι για τον Θεό είναι σαν να λέμε το μυρμίκι μπροστά στο λιοντάρι σιγά το κακό που θα του κάνει ο Θεός είναι εδώ είναι δρόσος επιχόρτο ο Κύριος εδώ μόνο καλά θα σου κάνει μόνο αγάπη θα σου δείξει Τίποτε. Να σε εκδικηθεί δεν πρόκειται Ανησύχησε όμως Ας έχεις αυτή την ευλογημένη ανησυχία Τι θα γίνει στο δικαστήριο Διότι τότε μπορεί να μην είναι βρυγμός λέοντο, Αλλά θα είναι ο Θεός ο ισχυρός Ο εξουσιαστής Εκείνος ο οποίος θα καθίσει απέναντι από όλους μας Για να ζητήσει το λόγο και θα ζητήσει το λόγο και από τους βλαστήμους και αυτό που θα τους πει είναι γιατί τι σας έκανα γιατί με βλαστημούσατε γιατί έκανα κάποιο κακό ενώ κάποιον από εσάς σας, σας εμεργετούσα και με βλαστημάγατε γιατί και ρωτάω αυτό το βλάστημο αν παρουσιαστεί ένα άνθρωπος δίπλα του και τον βλαστημεί χωρί λόγο δεν του φέρει ένα κατακέφαλο. Δεν θα του αστράψει ένα χαστούκι. Εκμεταλλεύεσαι το ότι ο Θεός δεν αστράφτει χαστούκια. Να γιατί σου είπα προηγμένως ότι ακόμα και οι άθεοι και οι άπιστοι χαίρονται που ο Θεός είναι δρόσος επιχόρτο. Και δεν σηκώνει να ρίξει χαστούκια. Δεν σηκώνει το χέρι του για χαστούκια. Γιατί αν έριχνε χαστούκια ο Θεός και αν εκδικεί το Θεό για τι αμαρτίε μα, και αν όπω κάποιο είπε, τον κλέφτη να του κόψει το χέρι, και το άλλο να του κόψει το πόδι, και το άλλο να του βγάλει το μάτι, Όλοι οι θα είμαστε σε τούτη τη ζωή. Ποιο θα ήταν ο Άγιο, ο Τέλειο, που θα ήταν και τέλειο το κορμί του. Αν ο Θεό ήξερε να κάνει τέτοια εγκλήματα εναντίον αυτών που αμαρτάνουν, τότε δεν θα υπήρχε άνθρωπο σώο επάνω σε τούτη τη ζωή. Τελειώνω λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί εδώ και αυτό το οποίο σας εύχομαι, μην ξεχάσετε στον τόλο, τελάτε από εδώ να σας δείξω αυτή την εικόνα η οποία πραγματικά είναι πολύ φοβερή, μάλιστα σας υπόσχομαι ότι έχω σκοπό να τη βγάλω και να σας τη μοιράσω και όλας, για όσους τη θέλετε, να την έχετε στο κονοστάσιο σα και, και σας επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι το Άγιο Φως παρακαλώ. Το Άγιο Φως, το οποίο φωτογράφησε κάποιος την ώρα που έβγαινε στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Αναστάσεως. Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε και πρώτα ο Θεός το άλλο Σάββατο και πάλι εδώ.